Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. Είμαστε στην εκπομπή Ex Libris, στα μικρόφωνο Mike Book lover Θα σα κρατήσουμε συντροφιά για το επόμενο δύο ωρο, με μια εκπομπή λόγου αλλά και μουσικής αφιερωμένη στο βιβλίο και στην ανάγνωση και στους αναγνώστες φυσικά. Κυριακή των εκλογών σήμερα, των ε, δημοτικών και περιφερειακών ε, εκλογών. Δεν ξέρω αν έχετε πάει να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα. Σε μία ώρα περίπου κλείνουν και εκάλπες ε, Να θυμίσω εγώ, ε, χωρίς να θέλω να πολιτικολογήσω καμία περίπτωση, ότι η ψήφος είναι ιδιαίτερο... Θέμα, τουλάχιστον στα ελληνικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το σύνταγμα, η ψήφο είναι ένα υποχρεωτικό δικαίωμα, θα λέγαμε. Είναι δικαίωμα του καθένα πολίτη. Η ψήφο είναι όμως ταυτόχρονα και η υποχρέωσή του γιατί, γιατί έτσι είναι δομημένο το πολιτευμά μας, έτσι δουλεύει η μορφή αυτή που έχουμε επιλέξει και καλό είναι σαν πολίτες αυτής της χώρας να μάθουμε να σεβόμαστε τους νόμους της πολιτείας κάποια στιγμή, το να διαφωνούμε είναι σαφώς μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας το να παρανομούμε όμω αυτό δεν υπάρχει ε, δεν είναι σε καμία περίπτωση συστατικό της δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν μια και είναι η μέρα των εκλογών σήμερα. Σκεφτικά θα πούμε κάποια πράγματα για ε, βιβλία και κείμενα που σχετίζονται με την πολιτική, με την ε, ευρύτερη έννοια ή που είχαν ένα, μια σαφή επίδραση στο πολιτικό ή και στο κοινωνικό γιατί αυτά τα δύο είναι λένε τα πολιτική είναι μέρος και λαμβάνει χώρα μέσα στην κοινωνία δε, είναι Φαινομένου το πούμε, είναι ένα από του τρόπου με του οποίου η κοινωνία ε, Πάντως ε, Αυτά είναι λενδέδα και θα μιλήσουμε γενικά για το γραπτό λόγο και την πολιτική σήμερα. Οι μουσικέ επιλογέ σήμερα θα είναι πιο κλασικέ. Ε, θα επικεντρωθούμε σε αγαπημένε και γνωστέ, λιγότερο γνωστέ, άρειε ε, από όπερε. Ε, Παρακινήθηκα γιατί η όπερα, ανάλογα και την εποχή, θεωρήθηκε ένα κατεξοχήν πολιτικό είδο τέχνη. Δεν σημαίνει αυτό ότι όλε οι όπερε είναι πολιτικοποιημένε ή έχουν πολιτικό, πολιτικά μηνύματα, όμω ήταν ένα είδο τέχνη που απευθύνονταν σε πολύ ευρύ κοινό και το οποίο ε, είχε την τύχη, την να τους αόνες να εμπλακεί στα γρανάζια ίσως της πολιτικής της κάθε εποχής ε, Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη από τις αριές μας Πασίγνωστες, ε, θα την ακούσουμε από τη φωνή του Πλάθτο Ντομίγκο do Qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchi e fanciulle. Quale parrucca? Presto la barba? Quale salomonia? Presto il Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quale parrucca? Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Ay me, my me, I met my me, I volta, per head. per carità, per carità. Una met my volta, I met una head. I met la head. per carità. Figaro, son qua. Hey, figaro. Son qua.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 Bravo, Figaro, Bravo, bravissimo, Bravo, figaro, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, fortuna, Bravo, fortuna non mancherà. Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, A Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, fortuna, ο πασίγνωστος Πασίγνωστο, συγγνώμη, Φίγκαρο, λοιπόν, από τη γνωστή όπερα Ο Κουρέα τη Ευήλη του Οτζιοακίνου νομίζω είναι πασίγνωστο. Έλεγα προηγουμένω ότι η όπερα είναι ένα κατεξοχήν πολιτικοποιημένο είδο τέχνη, κυρίω με την έννοια ότι τόσο η όπερα Σέρια όσο και η όπερα Μπούφα, η σοβαρή, να το πούμε έτσι, όσο και η κομική όπερα, ασχολούνται με τα ανθρώπινα και αν από τα ανθρώπινα πάθη φυσικά είναι και το πάθος για εξουσία και μπορεί μέσα από αυτές τις όπερες, αν διαβάσει και λίγο πίσω από τις γραμμές να το πούμε έτσι φαίνεται καθαρά πως καυτηριάζονται με τα ήθη και κυρίως τα ήθη της εξουσίας της κάθε Εποχής. Μην ξεχνάμε σε μια προηγούμενη εκπομπή που σε είχα φέρει ο Βέρντι θεωρούνταν ε, κατά κάποιο τρόπο εθνικός συνθέτης της Ιταλίας όταν η Ιταλία προσπαθούσε να βρει το δρόμο της προς την ενοποίηση και το χωροδιακό που είχα βάλει το Βαπενσχέρο ε, είναι ακόμα ο δεύτερος εθνικός σύμεινος να το πούμε έτσι, της Ιταλίας. Μας ε, επιστρέψουμε όμως τα πιο σημαντικά στα γραπτά ε, κείμενά μας. Ε, είπα κάτι προηγουμένως ότι η ψήφος μας είναι δικαιωματική υποχρέωση σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους αυτού του κράτους. Καλό είναι να μην το παίρνουμε έτσι αψήφιστα. Βέβαια έχουμε και ένα δίκιο, ε, έχουμε την συνήθεια ως λαός ε, να μην ψηφίζουμε, να καταψηφίζουμε και εκεί πέρα ίσως η αποχή μας δείχνει και μια διαφωνία με το σύστημα. Ε, δεν είναι όμως αυτός ο επιλεγμένος τρόπος σε μια δημοκρατία για να αλλάξουν τα τα πράγματα. Ε, αν δεν μας αρέσει να ζούμε σαν κρατικό πολιτεύμα, υπάρχουν άλλοι τρόποι άλλες διέξοδοι. Δεν θα δούμε εδώ. Το σύντεγμα το είναι ένα πολύ βασικό κείμενο. Το σύντεγμα δεν ήταν αυτονόητο ε, σε καμία περίπτωση και χρειάζεται κάθε φορές για αυτό που λέμε σύντεγμα και στις περισσότερες χώρες ε, τουλάχιστον τις πολιτισμένες ε, που βάζει το βασικό πλαίσιο στο οποίο κινείται μια Πολιτεία, ε, κατακτήθηκε με αγώνε. Ε, μητέρα όλων των συνταγμάτων του κόσμου θεωρείται η Μάγνα Κάρτα. Η Μάγνα Κάρτα ε, υπογράφηκε το 1215 από στην Αγγλία από ένα βασιλιά της Αγγλίας τον Ιωάννη τον Ακτήμονα μπορεί να μην τον ε, ξέρετε είτε, αλλά σίγουρα θα έχετε διαβάσει θα έχετε δει το Ρομπεν των Δασών, έτσι λοιπόν αυτό ο Βασιλιά Ιωάννης ένα ονόματι το οποίου ο κακός του Νότιγχαμ καταπηγεζε τους ε, το. Ε, ο τη της περιοχής είναι ακριβώ αυτός ο βασιλιάς Ιωάννης, ο κτήμονας, αδερφός του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου. Έγινε βασιλιάς όταν πέθανε ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος και μέχρι το θάνατό του το 1216 βασίλεψε, όχι πολύ δηλαδή μόλις 17 χρόνια. Το 1215 λοιπόν υποχρεώθηκε από τους ε, βαρώνους του να το πούμε έτσι να παραχωρήσει το πρώτο σύνταγμα. Βέβαια καμία σχέση με τα σημερινά συντάγματα το σύνταγμα αυτό περιόριζε κάτι πρωτοποριακό για την εποχή περιόριζε την εξουσία του βασιλιά και έθεται κανόνες έθετε στην ουσία του βασιλιά το μονάρχη κατά από τον νόμο ε, βέβαια η... Δεν είχε πρόνοιας, να το πω έτσι, για τον απλό λαό που θα λέγαμε σήμερα. Ήταν περισσότερο κάτι που επέβαλαν οι αριστοκράτες, αλλά δεν πάβει να είναι πρωτοποριακό κείμενο. τελείωνε σημαντικό το τέλος της ελαίου θεού μοναρχίας και τη μετάβαση στη συνταγματική ε, μοναρχία ή γενικότερα στα συνταγματικά συστήματα που είναι ο κανόνας στην, ε, στις δημοκρατίες της ε, εποχής μας γι' αυτό λέμε ότι όλα τα συντάγματα αν θέλετε από την Αμερικάνικη διακήρυξη της ανεξαρτησίας μέχρι και το δικό μας ε, σύνταγμα ε, είναι παιδιά της Μάγνα ε, Κάρτα για την επόμενη άρια έχω διαλέξει φυσικά την Λαντιβίνα τη Μαρία Κάλας Αυτή ήταν λοιπόν η θεϊκή Μαρέα Κάλα στο Μερσέντι Μίκη, -E -E, δηλαδή ευχαριστώ φίλια αγαπημένοι, από την όπερα του Τζουλιο Επεβέρντι, η Βέσπρη Σιλιάνη, γνωστή σαν Σικελική Εσπερινή στην Ελλάδα. Είπαμε κατεξοχήν πολιτικοποιημένο είδο η όπερα. Αυτό η συγκεκριμένη όπερα πραγματεύεται μια εξέγερση των Σικελών κατά των Γάλλων γύρω στο 120.0. 300, ασύνομαι, ε, μου διαφεύγει η ημερομηνία αυτή τη στιγμή, πρέπει να την κοιτάξω. Ε, πάντως ε, πολιτικοποιημένο. Ο γραπτός ε, λόγος γενικότερα και τα βιβλία ειδικότερα είχαν ε, πάντοτε μία σχέση με την πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζουν τη σκέψεις των, των ανθρώπων. Ε, και πολλές φορές ε, ο πολιτικός λόγος περνάει και μέσα από το γραπτό λόγο ε, ένα από τα πρώτα πολιτικά να το πω έτσι, έργα τα οποία επηρέασαν τις σκέψεις της ανθρωπότητας όχι απλώς για δεκαετίες, για αιώνες και θέτει ερωτήματα τα οποία ε, παραμένουν ε, μέχρι και σήμερα είναι η γνωστή πολιτεία του Πλάτωνα Republic of Plato που θα το, αν το αναζήσετε στο διαδίκτυο έτσι, με τον αγγλικό όρο θα δείτε τι, τι γίνεται και πόσο επίκαιρό παραμένει παραμένει το... μέχρι και σήμερα και ένα ερώτημα που τα τελευταία χρόνια όλο επανέρχεται με όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε και μαθαίνουμε είναι που τέθηκε πρώτη φορά το, το, με αφορμή μάλλον αυτό το έργο, είναι ποιος φυλάει τους φύλακες. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν σήμερα, θα αναφέρουμε πολλά για όσο μπορούμε και προλάβουμε δεν το ξέρω και εγώ όλο όλα δεν έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες αλλά νομίζω τα βασικότερα βιβλία που έχουν επηρεάσει την πολιτική σκέψη θα τα αναφέρουμε θα πούμε κάποια πράγματα στη σημερινή εκπομπή η οποία όπως σα είπα και από την αρχή θα είναι με διάφορες άριε από γνωστέ και όχι τόσο γνωστές όπερες ε, σε αυτό το σημείο να καλυσπηρήσω και Στου ακριτές που βλέπω έχουν ήδη να έρχονται, να καλυσπίρσω τον Κρος, τον Λουκά, τον Νίκο που είναι εδώ στο τσάτ και τα λέμε τα παιδιά, να καλυσπίρσω και την Ελένη που μας ακούει, ελπίζω να έχετε όλοι ένα όμορφο απόγευμα και να σας κρατήσω μια ευχάριστη συντροφιά. Ε, είπαμε λοιπόν γιατί η δημοκρατία ή την πολιτεία όπως τη λέμε, του Πλάτωνα θεωρείται ένα από τα ε, κορυφαία πολιτικά κείμενα έθετε ερωτήματα πρωτόγνωρα τόσο για την εποχή του ε, όσο και για τις επόμενες εποχές είπαμε παραμένει μέχρι και σήμερα επί κερουστοδουλείο πραγματευόταν βέβαια το, ε, πώς θα ήταν οργανωμένοι ε, μια ιδανική πολιτεία πώς θα πρέπει να διακυβερνάτε μια ιδανική πολιτεία βέβαια αυτά που περιγράφει στο βιβλίο αυτό το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε άπειρες εκδόσεις, σχολιασμένες, μη σχολιασμένε, ό,τι γλώσσα ε, μπορείτε να φανταστείτε ε, είναι λίγο ουτοπικά θα, θα λέγαμε βέβαια ο Πλάτωνας σαφώς, ε, και οι περισσότεροι φιλόσοφοι δεν ενδιαφέρονται πριν να πούμε για το άμεσα εφαρμοστείο για αυτό που θα γίνει πρακτική εφαρμογή ενδιαφέρονται να θέτουν το θεωρητικό ερώτημα μέσα από το οποίο μέσα από την προσπάθεια απάντηση του οποίου θα προκύψουν και οι πρακτικές εφαρμογές και φυσικά υπάρχουν και το άλλο μεγάλο κείμενο των φιλοσόφων του αρχαίου κόσμου είναι τα πολιτικά ε, του Αριστοτέλη Ένα, και αυτό ε, κείμενο και αυτό στην ουσία ε, έχει ακολουθεί φυσικά τον Πλάτωνα και προσπαθεί, μια άλλη, προσ, όχι μια άλλη, προσπαθεί να έχει μία προσέγγιση η οποία είναι στον Πλάτανα στην ουσία βλέπουμε τις απαρχές αυτό που θα λέγαμε σήμερα του πολιτικού διαλόγου και πιστεύω όποιος έχει και την έφεση και τη θέληση θα ήταν ωραίο να μπορεί να μελετήσει αφενός μεν την πολιτεία του Πλάτωνα και, εν συνεχεία, τα πολιτικά του Αριστοτέλη. Ε, αυτά τώρα συζητάμε για έργα τα οποία ξεφεύγουν από, το, ε, από τα στενά πλαίσια που λέμε εμείς φιλοσοφίας ε, φιλοσοφίες του Ιόνους. Είναι ε, έργα που προσωπικά, όπως και αρκετά άλλα, τα θεωρώ έργα που ανικούν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι αυτό που θα λέγαμε έργα μνημεία για τις ανθρώπινες ε, σκέψεις, τις πολιτικές σκέψεις στην ε, προκειμένη περίπτωση. Ε, αφού προηγουμένως βάλαμε Μαρία Κάλας, το να μην δεν και την άλλη μεγάλη ε, της όπερας, ε, να βάλουμε, ακούμε τώρα, τη John Sutherland. Αυτή ήταν λοιπόν Τζον Sutherland στην όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» του Αμαντεούς Μότσορτ. Αυτή ήταν η πρώτη άρεια της Βασίλισσας της Νύχτας, όχι πιο γνωστή, με τίτλο «Оτσι τρε νύχτ, Συγνώμη συγγνώμη τα γερμανικά μου δεν είναι καλά, ε, σημαίνει σε μετάφραση «Μη τρέμεις αγαπημένη μου γε». Yeah. Πιο γνωστή βέβαια είναι η δεύτερη ε, άρεια την οποία θα την ακούσουμε λίγο μετά. Ε, συζητάμε σήμερα για βιβλία και κείμενα, αλλά κυρίως θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στα βιβλία που ε, εκφράζουν πολιτικό λόγο και έχουν επηρεάσει με την πολιτική του σκέψη της επόμενες γενέα και έχουν και είναι βιβλία που τα οποία έχουν συζητηθεί. Ε, δεν ξέρω κατά πόσων βέβαια είναι για τον καθένα να το πω έτσι. Σίγουρα δεν είναι βιβλία τα οποία μπορούμε να τα διαβάσουμε για να χαλαρώσουμε ή να διασκεδάσουμε. Βέβαια, κανεί δεν ξέρει ο καθένα, τα του καθενό μα είναι διαφορετικά. Μπορεί κάποιο να αρέσουν ε, ε, πάρα πολύ. Και θα έλεγα. Πολλοί μπορεί να διασκεδάζουν με τα πολιτικά κείμενα, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, θα ασχοληθούμε λοιπόν με αυτά τα βιβλία, τα οποία έχουν λίγο περισσότερη σκέψη και ίσω όχι τόσο ενδιαφέρον για τον καθένα από εμά. Αναφέρομαι βεβαίω και δικαιωματικά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, οι οποίοι έθεσαν τι βάσει αυτού αυτό που θα λέγαμε σήμερα πολιτικό διάλογο και πολιτική σκέψη. Τώρα, στην προσωπική μου άποψη, όσοι από εσά. Ας μας ακούτε και ε, διαφωνείτε ή γνωρίζετε καλύτερα ή έχετε κάποια άλλη άποψη. Εδώ είμαστε ελεύθερα να μου πείτε τη γνώμη σας. Να δι θα ήταν πολύ ωραίο να κάνουμε ε, διάλογο στον αέρα για αυτά τα θέματα. Και εδώ ο σταθμός είναι Έχει οριστεί είτε σαν ντροπαλί επισκέπτε, να αφήσετε μήνυμα για να το δούμε. Ή και γιατί όχι να συνδεθείτε, να γίνετε μέλη μα και να έρθετε στο chat για να γράψουμε λοιπόν, για, να, σιώμη, για να συζητήσουμε. Ε, θα το επόμενο με τον Αριστούν λοιπόν και τον Πλάτο, να και ο κόσμο, να το πω έτσι για αιώνε. Και ερχόμαστε κάποια στιγμή το άλλο το επόμενο που θεωρώ εγώ προσωπικά μεγάλο πολιτικό κείμενο που άφησε ε, και συζητήσε σαφώς και μέχρι σήμερα έτσι, είναι το πασίγνωστο ο ηγεμόν, ο πρίγκιπας ε, όπως είναι αυτό του Μακιαβέλη Νικολό Μακιαβέλη, η Ιταλία, Αναγεννησιακή Ιταλία, η εποχή των Μεδίκων μια ταραγμένη θα λέγαμε εποχή, μια εποχή που έχει αφήσει το στίγμα της, ε, στην πολιτική όχι τόσο... Για τα πολιτικά επιτεύγματα, όσο για τι πολιτικέ θα το λέγαμε περισσότερο. Ε, αλλά και τα αρνητικά είναι στοιχεία και αυτά της πολιτικής. Και λοιπόν ε, ο Μακεδονή είχε μελετήσει πλάτων, είχε μελετήσει η Αριστοτέλη και έγραψε λοιπόν τον ηγεμόνα. Ε, ο πρίγκιπα θα λέγαμε, ο ηγεμόνα, πτωρόπολι πετυχημένο την κυματάφραση μετάφραση αποδίδει ακριβώς τι θέλει να πει το βιβλίο, βέβαια ο Μακιαβέλη ε, κάνει ε, μια σύγκριση, θα λέγαμε σε αυτό το βιβλίο των πολιτικών συστημάτων ε, της εποχής του, ε, τους τρόπους με τους οποίους κυβερνάτε και οργανώνεται μια πολιτεία. Και παρόλο οι περισσότεροι, ε, αν ρωτήστε για Μάκιαβέλη ή για εμάς, και έχει μείνει και στην έκφραση Μάκιαβέλη, Μάκιαβελικές τακτικές, ε, θεωρούν ότι στο λίγο ε, γράφει ε, κόλπα, να το πω έτσι, πώς θα κάνουμε ίντρικες, πώς θα επηρεάσουμε την πολιτική, όχι, δεν είναι στα τα πράγματα. Ε, το βιβλίο του Μπακεβέλη, έχω την τύχη και έχω άποψη, δεν έχω την τύχη και φυσικά και την υπομονή που απαιτείται, δεν είναι και πολύ μεγάλο. Το έχω διαβάσει τον ίδιο το μόνο. Είναι, ε, είναι ρεαλιστικό και σαφώς ο τόσος ρεαλισμός ε, καθόλου απίθανο να ενοχλεί... Κάποιες ε, στιγμές, αρκετές στιγμές θα λέγα, ενόχλη. Ε, όμως αυτά που γράφει ο Μακεβέλ είναι απόλυτα ρεαλιστικά. πολλο δε μάλλον για την εποχή ε, για την οποία τα έγραψε. Και θα λέγαμε ότι ίσως είναι και επικίνδυνα. Εντάξει, δεν ήταν τόσο επικίνδυνα. Ε, αλλά όσο να μην ξεχνά, και ότι και αυτό εξορίστηκε έτσι. Ε, πέρασε και αυτός από εξορίες και από... είχε ταλαπορηθεί. Είχε πολιτικά προβλήματα, είναι πολιτικά διεκόμανος, να το πούμε έτσι, κάποιες τουλάχιστον φάσεις της ζωής του. Πότε δεν με τους νικητές, πότε με του τους ετημένους. Αυτά έχει η πολιτική. Όμως το βιβλίο γράφει πράγματα τα οποία είναι ε, Ρεαλιστικά έχει γραφτεί για να αποσαφηνίσει σημεία τη διοίκηση που ασκεί και μην ξεχνάμε στο σύστημα που αναφέρω το όνομα. Και βέλη. Εμείς εμεί τα κρίνουμε την πλευρά μας που έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον στον ανεπτυγμένο κόσμο, έχουμε συνηθίσει, συνηθίσει περισσότερο στο σύστημα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Στην εποχή του Μακεβέλη γνωρίζετε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα, συζητάμε για αναγέννηση. Ε, υπήρχε ένα είδο ε, φεουδαρχία. θα το πούμε έτσι, όχι αυστηρή μεσονική φεουδαρχία, αλλά ε, αυτό ήταν, ε, αυτά τα χαρακτηριστικά είχε κατά κύριο λόγο το σύστημα της εποχής. Και ο ρελιζισμός του Μακεβέλη σαφώς είναι, μπορεί να ενοχλεί. Ε, κάποιος. Έπαβουν όμως να έχουν αξία αυτά που έλεγε. Και μάλιστα πολλά ήταν πρωτοποριακά για την εποχή του ε, ένα που ε, νομίζω σχολιάζεται με ένα πρόσωπικό που έχει κάνει τεράστια εντύπωση είναι ότι εκείνη την εποχή, την εποχή των μισθοφόρων, των κοντώτου χέρων και τα λοιπά, ο Μακιαβέλη έγραφε ότι ο ηγεμόνος θα βασίζεται σε μισθοφόρους, θα, κατά κύριο λόγο χρήσιμοι είναι για του ανήλεια και παρέθεται αλλά λέει ότι εκεί που αναφασίζεται είναι στους δικούς του πολίτες για την άμυνα και όταν θα είναι ένας καλός και μόνος ε αποτελεσματικός και θα αγαπάει την πόλη του, να το πω έτσι και αυτό, και οι πολίτες θα είναι πρόθυμοι να υπερασπιστούν την πόλη τους και θα είναι πολύ καλύτεροι στο να υπερασπιστούν την πόλη τους από οποιοδήποτε μισθοφόρο και τα διαβλέπουμε, δηλαδή, τις ιδέες που ε, για την εποχή ήταν, έτσι, ποιος θα έδινε όπλα στους πολίτες του, έτσι, το περισσότερο φοβόντουσαν ε, τον εσωτερικό εχθρό, έτσι, του πολίτε να εξεγερθούν ή τι αντίπαλε που μην να εξεγερθούν παρά του εξωτερικού εχθρού. Και ο Μακεβέλη λέγεται δύο πράγματα. Έτσι, και το, αυτό που λένε ότι ο σκοπό έχει τα μέσα και λοιπά και κατακρίνουν πολλέ φορέ ε, για το βιβλίο, αυτό είναι, είναι γεγονό. Ε, τι, τι να λέμε τώρα, ειδικά στην πολιτική. Ε, και πράγματι ο Μακεβέλη το έχει γράψει αυτό ότι, ε, ότι τον να πρέπει ο Γεωμάς θα να κερδίσει το σεβασμό ε, των πολιτών, των υπηκών του γενικότερα. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε πρέπει να του εμπνεύσει το φόβο. Και αυτό, εντάξει, μπορεί να μας ενοχλεί, να ακούγεται στα αυτιά μας λίγο περίεργο, όμως δεν πρέπει να είναι γεγονός. Και ακόμα και σήμερα τη σήμερον ημέρα βλέπετε, ακόμα και στις δημοκρατικές κοινωνίες, κατά τα άλλα, αυτό το βλέπουμε. Όταν κάποιος από τους ηγέτες δεν μπορεί να κερδίσει το σεβασμό των επικών, των πολιτών ή οτιδήποτε, καταφεύγει σε τεχνικές ή εκφοβισμού ή πλάγιες τεχνικές που λέμε σήμερα κλπ. Παραμένει και σήμερα γεγονός αυτό που έλεγε ο Μπακιαβέλη. Εδώ να καλύψει περίσω και τη φίλη μας τη Σίλια που συνδέθηκε για λίγο φρέσκη εκπομπούλα και, γιατί έχει βαρεθεί την κονσέρβα υποθέτω ε, αρκετά σαν σκούρα θα πάμε σε, έναν άλλα, σε μια άλλα φριάρια που θα μου επιτρέψετε να την αφιερώσω στην Ελένη καθώ πλά για τον έρωτα. o la συνάτακτο πουλί. πουλή Κάρμεν στην Αμπανέρα Στην ομονιμιόμερα Κάρμεν του Ζόρσ Μπιζέ Αυτή ήταν η Άγγελα Γεώργιου Η πολύ γνωστή Οπερατική ολιστρία από τη Ρουμανία ε, Λέγαμε ε, και η Κάρμεν εντάξει θα μου πείτε δεν είναι και τόσο πολιτικοποιημένο εντάξει είπαμε δεν είναι όλες οι απερές αλλά ο θέλει μπορεί να βγάλει μηνύματα και από την Κάρμεν έτσι δεν είναι είπαμε στη σημερινή εκπομπή οι μουσικές επιλογές σαφώς θα είναι από άριες γνωστέ και, και λιγότερο γνωστέ, αλλά κατά τη γνώμη μου πολύ καλές άριες και θα συζητάμε μια και λαμβάνω, είχαμε έχουμε εκλογέ σήμερα που να συζητήσουμε για βιβλία τα οποία ε, έχουν αφήσει το στίγμα του στην πολιτική σκέψη, είναι μέρος ε, της ε, σημερινής πολιτικής επιστήμης ε, φυσικά δεν δε γνωρίζω τε, πιστεύω, μπορεί κανεί να γνωρίζει όλα τα βιβλία ε, τα οποία έχουν επηρεάσει την πολιτική σκέψη ανά τους αιώνες, ίσως αν κάποιος από εμάς εδώ πέρα είναι πολιτικός μπορεί να μας διαφωτίσει περισσότερο αλλά και φυσικά ευπρόσδεκτος να το κάνει αλλά τουλάχιστον τα πιο γνωστά αυτά που ε, θεωρώ εγώ ότι είναι τα πιο σημαντικά ξεκινήσαμε λοιπόν είπαμε ήδη για, το, για την πολιτεία του Πλάτωνα, για τα πολιτικά του Αριστοτέλη και για τον ηγεμόνα του Μακιαβέλη. αυτά λοιπόν ε, μπορούνται ακόμα και σήμερα ε, κλασικά ε, κείμενα και επηρεάσαν τη σκέψη των ανθρώπων και δεν επηρεάζουν ακόμα, έτσι δεν επηρεάσαν για εγγονές. Ε, πάνω σε αυτά τα κειμένα, η μελέτη τέτοιων κειμένων ε, κατά την εποχή του διαφωτισμού, η την με αυτά που ο κόσμος έβλεπε έτσι, με αυτά που βλέπαν και γινόταν στον κόσμο ε, έδωσαν την όθηση είτε από ανάγκη κάποιος να διαφωνήσει είτε να συμφωνήσει είτε να τα προσαρμόσει στις συνθήκες της εποχής τους έδωσαν ε, τη θέση την αφορμή μάλλον ή αποτέλεσαν το υλικό πάνω προς το οποίο στηρίχθηκαν πολλά βιβλία και μελέτες για την πολιτική επιστήμη ή, μετά την γέννηση είχαμε κάποια άλλα χρόνια δεν ξέρω αν είχαμε κάποια παραγωγή ε, ε, πολιτικών κειμένων. Σίγουρα κάθε εποχή έχει την παραγωγή της. Αλλά στη συνέχεια εκεί που έγινε το μεγάλο μπαμ να το πούμε έτσι που αναπτύχθηκε πολύ η πολιτική σκέψη, τα πολιτικά κείμενα και τα στην εποχή του διαφωτισμού πλέον όπου ε, οι διανόμοι της εποχής ε, να θέτουν πάρα πολλά ερωτήματα. Ο βέβαια δεν θα κάνω μια παράκαμψη. Ο γραπτός λόγο ε, με τον πολιτικό λόγο πάντοτε είχαν μια ιδιαίτερη σκέψη γιατί ένα από τα βασικά τα οποία τα βασικά ή απαιτήσει να το πούμε έτσι, του πολιτικού λόγου είναι ότι για να έχει αξία πρέπει να διαδίδεται ε, δεν είναι, όσο ο πολιτικός λόγος παραμένει κλεισμένος σε, πώς να το πω, σε, σε κλειστούς κύκλους, σε, σε μια διάλεξη, σε σαλόνι, κλπ. Ε, είναι πολιτική σκέψη. Ο πολιτικός λόγος ε, δεν επηρεάζει, δεν ενοχλεί, δεν αλλάζει κάτι. Ε, όταν όμως ε, ο πολιτικός λόγος βγαίνει προς τα έξω και γίνεται κοινό κτήμα, ε, τότε αρχίζει και επηρεάζει, επηρεάζει την κοινωνία, επηρεάζει, γίνονται ζημώσεις, ο κόσμος αρχίζει και ε, αποκτά διάφορες οπτικές ε, γωνίες και αυτό ανάλογα την εποχή ε, δημιουργούσε και εντάσεις ε, με την εκάστοτε εξουσία. Το βιβλίο ε, έχει, συμφε, έχει συμφαλίσει τα μέγιστα στη διάδοση του πολιτικού λόγου και φυσικά στην εξέλιξη της κοινωνίας. τώρα αν η εξελίξη αυτή είναι καλή, κακή κλπ, κλπ. Αυτό εντάξει ο καθένας μπορεί να σχηματίσει τις δικές του επόψεις. Δεν παύε το βιβλίο να είναι καθοριστικό για την διάδοση του πολιτικού λόγου και έχει συμβάλει τα μέγιστα στις εξελίξεις σε αυτό το τομέα. Οι, οι λόγοι ο Πλάτανος, ο Αριστοτέλης ακόμα και ο Κουμίκο Μακεβέλη ακόμα ακόμα ε, δεν μπορέσαν να διαδοθούν ευραίως. Ε, ήταν γνωστοί έτσι στους, σε αυτούς που διδάσκαν, στους, στους ακαδημαϊκούς θα λέγαμε σήμερα κύκλους, μορφωμένους σαφώ, ε, Η τυπογραφία όμως είναι αυτή που έφερε τον πολιτικό λόγο ε, στις ε, μεγάλες μάζες. Βέβαια σαφώ ε, μια διατριβή... Αυτοί που εξανάγνωσταν λίγοι ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα αυξάνονταν. Και μια διατριβήση ότι διαβάζε κανένας, αλλά μια εφημερίδα ή ένα πολιτικό φυλάδιο που έκανε τον πολιτικό λόγο σε πιο εύπευτη, έπευτη, την παρουσίαζε σε μια πιο εύπευτη μορφή. Όλοι μπορούσαν ε, να το διαβάσουν, να το μάθουν. Και έτσι λοιπόν ε, με την άνθρωση της υπογραφίας άρχισαν να διαδίδονται και και ιδέες, η αναπαραγωγή σε μεγάλες ποσότητες ε, και εύκολα ε, βιβλίων, εφημερίδων, φυλαδίων ήταν ότι πρέπει για να διαδοθούν οι ιδέες και κάπου εκεί ξεκίνησαν και τα προβλήματα με την εξουσία, ξεκίνησαν απαγορεύσεις, όχι αυτό μπορεί να τυπωθεί, αυτό δεν μπορεί να τυπωθεί είχαμε αρχικά και αυτή η σχέση η αλλιώτικη να το πούμε έτσι του λόγου του πολιτικού βιβλίου ε, πλέον με την εξουσία και έχουμε παραδείγματα ακόμα και πρόσφατα έτσι ε, σαφώς τον προηγούμενο αιώνα αλλά και στον αιώνα μας ε, έχουμε παραδείγματα που τα βιβλία ε, δαιμονοποιούνται από τις ε, διάφορες εξουσίες για να πάμε στο, στην επόμενη άρια. έβαλα ε, προηγουμένως στην πρώτη άρια της Βασιλίσσας της Νύχτας. Είναι η ώρα να ακούσουμε τη δεύτερη άρια της Βασιλίσσας της Νύχτας, που είναι πρόταση, ε, αλλά και αγαπημένο τη σεβελίνας στην οποία και την αφιερώνω. <Κοίτα> θεωρείτε μία από τους κρυμφές ερμηνεύτριες τα και στο Μαγικό Αυλό αυτή ήταν η δεύτερη άρεια της Βασίλισσας της Νύχτας η πιο γνωστή από τις δύο με τίτλο «Η εκδίκηση της κόλασης» βράζει την καρδιά μου πλήρε τίτλους θα το βρείτε ως δεύτερη άρεια ή απλώς άρεια της Βασίλισσας της Νύχτας είναι η πιο γνωστή από τις δύο άρειες για να επιστρέψουμε λοιπόν στα βιβλία μας που ασχολούνται με την πολιτική, με τον πολιτικό λόγο ε, είπαμε ότι ο γραπτός λόγος ε, έχοντας την ιδιότητα να μένει τα γρατάμεν είναι πολύ πιο επιφόβος για τη διάδοση των ιδεών ε, απαιλεί πάρα πολύ περισσότερο τι ε, την εξουσία με την οποία της μορφή ε, κυρίως να με το επικεντρώσουμε στην εξουσία ε, Ο λόγο λόγος απειλεί πολύ περισσότερο να αποκαλύψει ε, την πενία ή τη γύμνια των ε, δικών μας πολιτικών επιχειρημάτων επομένως ε, αυτόματα ε, είναι ένα μέσο δύσκολο για, τους, για εμάς να το χειριστούμε εύκολο για τους αντιπάλους μας να το εκμεταλλευτούν και έτσι από αυτή την αλληλεπίδραση ικανικά προκύπτει ο πολιτικός διάλογος Λοιπόν, κάποιοι δεν είναι έτοιμοι για διάλογο ή, ή απόψη θέση του δεν αντέχουν σοβαρή κριτική ε, το πρώτο που κοιτάζουν να κάνουν όταν πάρουν την εξουσία είναι να απαγορεύσουν ε, κάποια έτσι. και ε, κατά καιρού στην ανθρώπινη ιστορία έχουμε ολοκληρέ λίστε με απαγορευμένα ε, βιβλία έτσι, α, που οι διάφορες εξουσίες είτε θρησκευτικές είτε πολιτικές είτε οτιδήποτε, έκανε ότι δεν πρέπει ο απλός άνθρωπος να α, έχει πρόσβαση φυσικά λοιπόν, αυτοί που το αποφάσισαν αυτά τα έχουν διαβάσει τα βιβλία αλλά θεωρουν οτι πει σαφώς τους, τους ότι είναι, ε, δεν μπορούν να επηρεαστούν ε, από αυτά έτσι, θέλουν τους Τέλος πάντων, έτσι γίνεται ε, στι περισσότερε ε, φορές. Είπαμε λοιπόν για το διαφωτισμό, είχαμε παραγωγή εξαιρετικού βιβλίων πολιτικού λόγου, ε, ένα αναφερθό κοινωνικό συμβόλαιο, σαν Ζακ ε, Ρουσό ε, και ε, πολύ. Ε, αξιόλογο έργο εξέταζε όλα αυτά τα θέματα ε, με επηρέασε πάρα πολύ κόσμο επηρέασε μια ολόκληρη εποχή μου είχε και του Τζον Λόκ ε, η δεύτερη διατριβή του επί της ε, διακυβέρνησης ε, θα λέγαμε είδαμε μια πληθώρα τότε πολλών βιβλίων και πολιτικών και οικονομικών ε, να το πω έτσι και τα οποία άρχισαν ε, να θέτουν εκ νέου τα ερωτήματα του πώς κυβερνάτε μια χώρα, πώς πρέπει να κυβερνάτε μια χώρα, ε, ποιο είναι το πολιτικό σύστημα οργάνωση, πώς ε, είναι η κοινωνία, πώ πρέπει να κυβερνηθεί η κοινωνία μάλλον. Ποιε δυνάμεις στην κοινωνία ε, συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής και πάρα πολλά τέτοια ερωτήματα τα οποία μένουν επίκαιρα και σήμερα. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά ε, τα βιβλία μελετώνται, μελετώνται σε, από όσους έχουν ε, σαν αντικειμενό του πολιτική. Επιστήμη. Καλό θα ήταν ευκταίω, θα ήταν όλοι μας κάποια στιγμή να διαβάσουμε κάποια αν όχι δουλειά, δηλαδή, τουλάχιστον κάποια αποσπάσματα πολιτική σκέψης για να αποκτήσουμε μια πιο ευρία, να το πω έτσι, αντίληψη του τι σημαίνουν τι σημαίνει αυτό που οτάσαμε σε αυτά τα πολιτικά συστήματα που έχουμε σήμερα. Ε, για μας, για τον περισσότερο κόσμο, τα πράγματα είναι απλά να το πω έτσι, απλοϊκά θα λέγαμε, ε, δημοκρατία, έχουμε δημοκρατία, ωραία, μας λένε, χωρίς να μπορούμε να το... Ε, ελέγξουμε, μας λένε από μικρός, είναι το καλύτερο πολίτευμα, πάρα πολύ ωραία. Ε, δημοκρατία, εκλογές, άρα ε, πάμε ψηφίζουμε κτλ. Υποφανόμενος διαφωνεί ότι δημοκρατία είναι εκλογές, ε, όχι από μόνες τους. Έτσι. Ε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα για να πεις ότι έχω δημοκρατία, από το να πηγαίνει σε δακτάχρονα και διαστήματα ε, στις κάλπες. Εντάξει, εδώ δεν, δεν κάνουμε πολιτική κουμπί για βιβλία ε, που θεωρούνται ή ασχολούνται με την ε, πολιτική. Ε, ένα άλλο βιβλίο ε, που ε, αποκεντρώνονται βέβαια περισσότερο στην, ε, στην Αμερική. Ε, ήταν του Thomas Paine κοινή λογική που απευθύνεται στην Αμερική. Βέβαια γραφτηκε από την πλευρά της Αμερικής που προσπαθούσε να να σταθεί στα, στα πόδια της Αμερικανική Επανάσταση ε, και τότε υπήρχε ένας ε, ξεκίνησε με την Αμερικανική Επανάσταση μια, να το πούμε και αυτό μια άλλη σχέση των πολιτών με την εξουσία ήταν ένας ε, ήταν το, εκείνο που το διακύφευμα τη Αμερικανική Επανάσταση ήταν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση των λαών και πότε ένα λαό αποκτά αυτό το δικαίωμα να το πούμε έτσι. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική, τότε οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι 13 πολιτείε που ξεκίνησαν τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική ήταν απλούστατα ε, απικίε, ήταν αγγλικέ Θα λέγαμε σήμερα ότι ήταν, ε, για την εποχή α πούμε θεωρούνταν ε, ε, Αγγλία. Ε, ε, ήταν επαρχίε. Ε, τη Αγγλίας κατά κάποιο τρόπο τη Βρετανικού θέματο για να το θέσω ε, πιο σωστά. Και ήταν το ερώτημα και από εκεί ξεκίνησε η Αμερικανική Επανάσταση το κοινοβούλιο στο Westminster το κληκό κοινοβούλιο πόση εξουσία μπορούσε να έχει επί των απικιών αυτών. Ήταν δηλαδή οι απικίε αυτέ ήταν όντω ε, μέρο τη Αγγλίας ή απλώ ήταν υποκείμενε του Βρετανικό θέμα και είχαν δικαίωμα μιας αυτοδιάθεση μιας αυτονομίας, από αυτά τα ερωτήματα και από την αποτυχία των τότε πολιτικών να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις των πολιτικών στην Αγγλία, να το πούμε έτσι, να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις, ρεαλιστικές απαντήσεις... Σε αυτά τα ερωτήματα ξεκινήσε η Αμερικανική επανάσταση που οδηγήσε σαφώ γνωστά τα πράγματα στην ιετρύση των Ηνωμένων Πολιτιών της ε, Αμερικής και ε, η, διακήρυξη, η ίδια η διακήρυξη της Ανεξαρτησίας θεωρείται ένα από τα πιο, ε, πιο σπουδαία πολιτικά κείμενα της ε, σύγχρονης. Τη επο... εποχή είναι σαφώ όταν με σύγχρονο μετά, μετά το μεσαίωνα, μετά το διαφωτισμό, πηγαίνουμε προ τη ε, σύγχρονη πόλη. Ε, εποχή πλέον σιγά σιγά είμαστε πλέον στο 18ο αιώνα έτσι, είμαστε το δέκατοδο, στο 13ο είμαστε το 18ο αιώνα αρχίζουμε και πλησιάζουμε στα, στα καθημάς να το πέτεις στους δικούς μας αιώνες, σε, σε πιο σύγχρονες μορφές ε, οργάνωσης Παραδείγματο κάνει είπαμε η Αγγλία και ε, κοινοβουλίο ε, είχε κανονικά μια οργάνωση που θυμίζει, η σημερινή οργάνωση με, ε, πρωθυπουργό με υπουργού έτσι έτσι ε, τώρα θα, πόσο ε, αντιπροσωπευτική ήταν η τότε δημοκρατία, πώς ε, επηρεαζόταν. Είναι και... άλλο θέμα. Πάντως, άσε να προσομοιάζει τα δικά μας πράγματα. Και γι' αυτό ε, το Αγγλικό Κοινοβούλιο του Westminster θεωρείται όντως το πρώτο και το πρότυπο πάνω στο οποίο φτιάχτηκαν τα υπόλοιπα κοινοβούλια. Αυτή, αυτός ο τρόπος ε, οργάνωσης με παραλλαγές Και ακολουθούνται και σήμερα από τις περισσότερες ε, δημοκρατίες Δεν έχουμε άμεση δημοκρατία έτσι Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία Στις περισσότερες χώρες που έχουν αυτό το, το, το δημοκρατικό ας πούμε, σύστημα διακυβέρνηση Έχουμε μια μορφή προσωπευτικής κοινοβουλευτική δημοκρατία Αυτή είναι σαφώς επηρεασμένη από το αγγλικό κοινοβούλιο το έτσι. αλλά ε, ο, η Αμερικανική Επανάσταση ακριβώ αυτό καταδεκνύει ότι ένα κοινοβούλιο, η, έστω και αυ, η δημοκρατία, έστω και σε αυτή τη μόρφη που είναι δεν έχει όλες τις απαντήσεις και ότι ο πολιτικός λόγος και η πολιτική σκέψη δεν τελείωσε βρήκαμε το στο σύστημα διακυβέρνησης και τελείωσαμε τα προβλήματα κάθε άλλο ε, τα προβλήματα, τα πολιτικά προβλήματα, ακριβώ επειδή ε, είναι μέρο της κοινωνίας έτσι. Η πολιτική δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια, ε, ο τρόπο που αντικατοπτρίζεται ε, η οργάνωση της κοινωνίας Η κοινωνία, καλό ή κακό, πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι οργανωμένη. Τουλάχιστον ε, αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Η, το άλλο πολιτικό, ε, η σχολή πολιτική σκέψη, η αναρχία, διαφωνεί. Ε, θα έλεγαν οι αναρχικοί, ε, μπακούνι, κροπότκιν έτσι, και διάφοροι άλλοι ε, θα λέγανε ότι όχι ε, δεν είναι αυτό το μοντέλο κανονικά πριν έχουμε αναρχία, όχι αναρχία ε, φυσικά δεν εννοούσαμε την αναρχία που το λέμε σήμερα όπου αναρχία σκοπή ή τέλος πάντων με διάφορους τρόπους έχει, έχει τραχτιστεί με τον χουλγανισμό και με τις τυφλές πράξεις, βανδα, με το βανδαλισμό αν θέλετε και με τυφλές πράξεις βίας. Αυτό ήταν μια συνέπεια. Ε, η αναρχική θεωρία έχει από την πολιτική, σαν πολιτική σκέψη έχει πολύ σοβαρά ε, πράγματα κατά την προσωπική μου άποψη να πει και, καλό θα ήταν όπως θέλει να έχει ολοκληρωμένη πολιτική σκέψη να μπορεί, αστό και αν διαφωνεί, να μπορεί να απαντήσει στα επιχειρήματα που θέλουν. Δηλαδή, το να κολλάμε σε κάποιο μία δαμπέλα αναρχικός, άρα τρομοκράτης, άρα βανδαλιστή, κλπ. Αυτό είναι ε, Αυτό δεν είναι πολιτικός ε, διάλογος. Μπορεί να είναι πολιτικός σύνδημα, πολιτικός διάλογος και πολιτική σκέψη δεν είναι σε καμία ε, περίπτωση. Ε, και ε, γι' αυτό πρέπει ε, για να πούμε ότι πηγαίνουμε μπροστά ότι κάνουμε ε, πρέπει να έχουμε πάντοτε ε, επιχειρήματα βασισμένα στον πολιτικό ε, στη σκέψη όχι στην ε, ε, πώς να το πούμε όχι στην απαξίωση στη λεκτική, την οποιαδήποτε απαξίωση του άλλου, όταν δεν μας αρέσουν αυτά που λέει. όταν δηλαδή δεν έχουμε την απαντήσουμε, ε, πρέπει να σκεφτούμε κάτι καλύτερο να απαντήσουμε. Όχι να ε, απαξιώνουμε, να φορίζουμε το συνομιλητή μα. Είναι το γνωστό ανέκδοτο κολλάει εδώ, αυτό που λέμε, που καταλήγει, το καταλήγει στο γιατί δεν φορά κράνο. Ακριβώ αυτό δείχνει. Πρέπει. Το ζήτημα είναι όταν είμαστε στον πολιτικό διάλογο να έχουμε ένα επιχείρημα να απαντήσουμε. Το, να μην έχουμε επιχείρημα και απάντησή μα είναι με. Ξέρω, εντάξει, μας έψεψε αυτά τα βιβλία και κάψε τα γιατί δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ε, αυτό το κάνουν κάποιοι άλλοι. Και όταν καταλήγει στο να απαξιώνει, να αφορίζει ή ε, απλά να επιδιώκει να εξαλείψει τον αντίπαλό σου, τότε σημαίνει πω δεν έχει επιχειρήματα. Τώρα σημαίνει ότι δείχνει από τη στιγμή μια των δικών επιχειρημάτων και γι' αυτό ας πούμε εκείνο, ε, ε, το κομμάτι εκείνο της αναρχίας και της αναρχικής σκέψης το οποίο οδήγησε σε αυτές τις πράξεις ε, βίας και τα λοιπά, ήταν, ε, ε, μόνο ήταν όταν το σκέφτηκαν καλύτερα ε, είπαν ότι ε, ναι, εδώ, εδώ γίνεται εδώ Δεν είναι αυτός ο, είναι αυτός ο τρόπος. Ε, μπορεί να ακούγονταν ο και οτιδήποτε, αλλά ήταν, άλλο θεωρητικά, βριβάθηκαν όμως κάποιοι που το πήραν στο σοβαρά. Και ήταν μια εποχή που όλος ο κόσμος στην Ευρώπη είχε οι πολιτικές δολοφονίες έδιναν και έπαιρναν και την πλήρωσαν και αρκετοί αθώοι και, πολλοί, και δεν έχει σημασία, Πολλοί άνθρωποι δολοφονήθηκαν χωρίς να, έχουν και, και κανένα, να υπάρχει και ουσιαστικός ε, λόγος, να το πούμε έτσι, ούτε καν σαν ε, ε, ε, στα πλαίσια του αναρχικού κινήματος, να το πούμε έτσι. πάντως ε, ήταν κάτι το οποίο επηρέασε την, ε, την εποχή του, ε, έθεσε ε, ε, άλλες βάσεις και... Ε, έκανε και ένα κακό με την έννοια ότι έδωσε φόβο στον κόσμο έτσι όπου από το να σκεφτούν κάποια άλλη μορφή τους περιχαράκωσε γύρω από την υπάρχουσα μορφή και οργάνωση της την οποία γνώριζαν έτσι. Ε, και ε, λογικό είναι μετά να σταματάει η εξέλιξη κοινωνίας αυτά φυσικά γίνονταν στο τέλο του 19ου αιώνα και ήταν το πρελούδιο, ήταν πολύ και κατάσταση πριν το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, αρκετά μου μίλησα πάμε στην επόμενη άρια από την όπερα λαβούμ του Πούτινι. Ήταν λοιπόν mm. η Άννα Νατρέπγκο στην Άρια της Μιμή, της ηρωίδας από την όπερα Λαμποέμ του Πουτσίνι, η Άννα από τις κορυφές σύγχρονες σοπράνα τραγουδίστρες της οπερές και μια από τις πολύ μα να το πούμε έτσι, έχει αλλάξει. Η όπερα πλέον δεν αρκεί, η η άριστη φωνή ε, υπάρχουν πάρα πολύ καλές φωνές στη, πολλές καλές φωνές σήμερα η μέρα δεν είναι όπως εποχές που ε, οι φωνές ήταν λίγες και πλέον υπάρχουν απαιτήσεις και εμφανισιακές ε, να το πω έτσι ε, εντάξει μια εξαιρετική φωνή δέτησε θέμα που θα βρεθεί αλλά ε, μέχρι να βρούμε αυτή την εξαιρετική, να το πω έτσι, φωνή. Όλες ε, οι σύγχρονες τραγούς έχουν πολύ καλέ φωνές, δεν, δεν έφαγε κανένα Πρέπει να είναι και λίγο έμφανοι για να αρέσουν ε, στο κοινό, δυστυχώς, ε, έτσι είναι τα πράγματα σήμερα. Ε, συζητούσαμε λίγο με αφορμή τις εκλογέ, Οι κάρτε από ό,τι βλέπω να έχουν κλείσει πριν από λίγο, επομένω όσοι προλάβατε, προλάβατε. Και θα αρχίσουν τώρα, φαντάζομαι, τα διάφορες πολιτικές αναλύσεις, δημοσκοπήσεις, αυτά. θα αρχίσουν να βγαίνουν να μην βγαίνουν συμπεράσματα και όλη αυτή η φιλο, παραφιλολογία που συνοδεύει τις εκλογικές αναμέτρησης. Με αυτή την ευκαιρία εμείς ασχολούμαστε με κάτι λιγότερο εφήμερο από μια εκλογική αναμέτρηση, ασχολούμαστε με βιβλία τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ε, πολιτική σκέψη και έχουν επηρεάσει τον πολιτικό διάλογο και γιατί όχι και τις ε, κοινωνικές εξελίξεις ε, δύο βιβλία τα οποία ε, αν και δεν είναι αυστηρά να το πω έτσι πολιτικά θεωρούνται όμως μέρος της πολιτικής επιστήμης του, ε, πολιτικού, να το πούμε έτσι, ε, της πολιτικής βιβλιοθήκης είναι δύο οικονομικά βιβλία το ένα είναι ο πλούτος των εθνών έτσι, το πώ το έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά, είναι μια ακριβή μετάφραση και το οποίο είναι του γνωστού Άνταμ Σμιθ ο οποίος εξετάζει πως και γιατί ε, τα έθνη πλουτίζουν και τι σημαίνει ο πλούτος των έθνων και σε απάντηση, να το πούμε έτσι, τέλο πάντων όχι και μας απάντηση, μια άλλη οπτική γωνία το βλέπει τα πράγματα ο Κάρλ το πολύ γνωστό του έργο «Το κεφάλαιο». Ε, αυτά τα δύο έργα έχουν επηρεάσει παρόλο που η βασική τους, η ουσία τους είναι οικονομική να το πω έτσι. Ε, δυστυχώς η πολιτική έχει ως μέσο της κοινωνίας, αυτό λείπε έχει και της ε, οικονομικές προεκτάσεις η οικονομική δραστηριότητα ε, είναι πολύ βασική για όλες τις κοινωνίες έτσι. αυτό που των ε, χρόνων είναι κάτι που είναι χαρακτηριστικό της ε, μόνο ή ε, κατά κύριο λόγο της ε, σύγχρονη εποχές και έτσι, λοιπόν αυτά τα βιβλία επηρέασαν και την οικονομική αλλά και την πολιτική σκέψη ο Άνταμ Σμίθ περιέγραψε το γιατί και το πώς είναι τα έθνη, ο πλούτο των εθνών, οι οικονομικέ σχέσει ε, όπω είναι και ο Μάρξ με το κεφάλαιο του περιέγραψε κάποια. Ε, περιέγραψε το κεφάλαιο και το πως δεν πρέπει να είναι τα πράγματα ή κάποιον άλλο τρόπο που θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Να το θέσω τελείως τελείω απλά, έτσι, δεν, θέλουμε, δεν θέλω στην εκπομπή να πολιτικολογήσω, θέλω να παρουσιάσω την, ε, πολιτική σκέψη. Ο πλούτος των εθνών πούμε, εντάξει, ε, θεωρήθηκε πούμε, βασικό κείμενο, ας πούμε του σύστηματος που γνωρίζουμε λέμε ως Το κεφάλαιο θεωρήθηκε ένα βασικό κείμενο πάνω στο οποίο ε, το σύστημα ή βασίστηκε το σύστημα που θα λέγαμε κομμουνισμό. Ε, και βλέπουμε ότι είναι βιβλίο που επηρέασαν όντω την πολιτική σκέψη και την έπρεπε με έναν άμεσο τρόπο. Έδωσαν πολιτικά συστήματα τα οποία σαφώς υπάρχουν και σήμερα έτσι και θα λέγαμε τα κυρίαρχα ε, πολιτικά συστήματα που, που η εξέλιξή τους βέβαια, γιατί καλό είναι και τα πολιτικά συστήματα να εξελίσσονται οι ανάγκες και οι κοινωνίε εξελίσσονται ή κατά γνώμη μου, πρέπει να εξελίσσονται και αντίστοιχα και τα συστήματα... Τα πολιτικά, τα κοινωνικά, το σύστημα διακυβέρνηση, πρέπει και αυτό ε, να εξελίσσεται. Καλό είναι να μην μείνει σταθερό. Ε, οι περισσότεροι από αυτά τα βιβλία είναι από τα πολλά βιβλία που έχουν τη σπάνια τιμή. Οι περισσότεροι που μιλάνε για αυτά να μην τα έχουν ανοίξει ποτέ. Ε, αμφιβάλλω από όσους, ε, βλέπω και διασταφρώνουν τα ξύφι σε, ε, σε εφημερίδες, άρθρα, φόρουμ, σε οτιδήποτε για το... Ε, από τη μια που είχε το κεφάλαιο του Μάρξ, από την άλλη για τον πλούτο των ανθρώπων του έχουν διαβάσει πέρα από μερικέ ε, αράδες και αυτές ε, από άλλο βιβλίο. Ε, το, και το έχω διαπιστώσει, όχι. Δεν... Το έχω διαπιστώσει ιδίω δι όμασε. Από τη δι διανεπήρα έχω ότι δεν... οι περισσότεροι που τα μνημονεύουν δεν τα έχουν διαβάσει. Παίζω τόσο όνομα του που τα έχουν διαβάσει και μιλάνε σοβαρά για αυτά τα βιβλία, αλλά αυτοί ξεχωρίζουν. Σπανίω θα του βρείτε σε πολιτικά φόρουμ και σε αυτό ένα να διαφωνούν και τέτοια έχουν πολύ πιο σοβαρά μέσα να εκφράσουν το λόγο και να δεχτούν τον αντίλογο να παρουσιάσουν επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα φαίνεται από το επίπεδο του διαλόγου που γίνεται ε, του κομμουνιστικό μανιφέστο βέβαια δεν είναι το κεφάλαιο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι άλλο, ένα άλλο έργο τελείω ε, ξεχωριστό. πολύ ε, με έκπληξη έχουν πει πολύ πολλοί τα μπερδεύουν έτσι ε, και μάλιστα πολλοί ε, και αρκετοί που θεωρείται ότι είναι σε αυτόν τον πολιτικό χώρο τον μπερδεύουν το κεφάλαιο με το κομμουνιστικό μανιφέστο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βέβαια το. Ε, το κομμουνιστικό μανιφέστο δεν θα υπήρχε δεν υπήρχε το κεφάλαιο, θα μου πείτε ναι, ε, συμφωνώ. Αλλά στην ουσία η θεωρία ε, του Μάρξ που περιγράφεται στο κεφάλαιο. Ε, αμφιβάλλω αν κάποιο από αυτούς τους οποίους απευθύνουν το κομμουνιστικό μανιφέστο μπορούσε να το διαβάσει και να το καταλάβει ε, στην ουσία το κομμουνιστικό φανεί φέστο, ιδέες του Μάρξ από το κεφάλαιο και γιατί και ο Μάρξ ήταν και εθός, είχε τι πολιτικές του απόψεις έτσι δεν τα εξετάζε με, από μια στήρα ε, ακαδημαϊκή πλευρά τα πράγματα όπως και η, η απόψη του Engels, Έτσι, αυτές ε, δόθηκαν με ένα εύφλιπτο να το πω έτσι τρόπο με ένα μπορούσε να πευθυνθεί στο μέσο πολίτη να το πούμε έτσι στο μέσο εργάτη που υποτίθεται το υπευθυνόταν, και ε, έτσι το άλλο κείμενο που επηρεάσε πάρα πολύ είχε ε, σοβαρότες πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες το ε, κομμουνιστικό μανιφέστο Βέβαια εμείς θα πάμε στο επόμενο τραγουδάκι αφού βάλαμε την Άρια της Μιμή ας βάλουμε λίγο και το, ο αντίστοιχο της Αντίζηλου της, τη, στην Ωπερα του Κουτσίνη την Άρια της Μουσέτα. Ήταν λοιπόν η άρεια της ε, Μουζέτα ε, με τη φωνή της Τρίτα Αστράχ αντιζηλωστείς με την όπερα Λαμποέμ ε, λέγουμε για βιβλία για βιβλία που έχουν περάσει την πολιτική σκέψη ε, ξεκινήσαμε την αρχαιότητα με Πλάτωνα με Αριστοτέλη περάσαμε Ανακαίνιση, Μακεβέλη, διαφορισμός, Ρωσό, Τζον Λόκ ε, και τώρα συζητούσαμε για δύο όχι απαραίτητα κατεξοχήν πολιτικά βιβλία το "Bluetooth" των εθνών του Άντεμα Σμίθ και το κεφάλαιο του Μάρξ το κεφάλαιο του Μάρξ έδωσε και μαζί με τον έγκυλος το κομμουνιστικό μανιφέστο πριν δεν ήταν καθαρά πολιτικό να το πούμε έτσι και στην ουσία ανέδεξε τον κομμουνισμό σαν πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό σύστημα όλο σε έναν να, να το πούμε έτσι Ήταν και, και η εποχή τέτοια Ήταν το, το τέλος του 19ου αιώνα αρχέ του 20ου αιώνα που λάμβαναν χώρα αυτά τα πράγματα έχουμε πει για τους αναρχικούς που είχαν ε, το αναρχικό κίνημα το οποίο τελικά α, να το έτσι, ε, δεν προχώρησε ε, και η επόμενη λοιπόν κοινωνική μεγάλη κοινωνική έξελση που προκλήθηκε ήταν ακριβώ από τον κομμουνισμό και θα υπήρχε ο αν δεν υπήρχε αυτό το βιβλίο να το πω έτσι Εντάξει, ε, πολλοί μπορείτε να διαφωνήσετε μαζί μου ελεύθερα. Ε, μπορείτε να μου γράψετε και τη διαφωνία σα. Αλλά εδώ μην με ξεχνάμε στην εκπομπή για το βιβλίο. μόνο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο μα και τη προσοχή μα είναι τα βιβλία. Δεν είμαστε μια άλλη εκπομπή που επικεντρωνόμαστε στα πρόσωπα, θα λέγαμε για του ανθρώπου. Ε, εδώ πέρα επικεντρωνόμαστε στα, στα βιβλία. Και οι συνέπειε του. ο συνδυασμό μάλλον του κομμουνιστικού μανιφέστου με την εποχή στην οποία κυκλοφόρησε, ε, έδεξαν σε πολιτικές εξελίξεις. Ε, ξεχνάμε ότι ο κομμουνισμός ε, με αυτά που πράσβευε, σε πολλές χώρες ε, θεωρήθηκε εχθρός, να το πω έτσι, του συστήματος. Ε, το κεφάλαιο και το κομμουνιστικό μανίφεστο είχαν απαγωριφθεί, ε, δεν έχω πλήρη λίστα των χωρών αλλά ε, σε αρκετέ χώρε ε, είχαν ε, απαγορευτεί να το πω έτσι ε, θεωρήθηκε λίγο πολύ ε, απειλή για το σύστημα, για το τότε πολιτικό ε, σύστημα αυτό το βιβλίο ε, αυτό βέβαια ε, δεν εμπόδισε τον κόσμο και ε, ακριβώς μάλλον η μία εξέλιξε να το πω έτσι στην πολιτική σκέψη ε, κατά την γνώμη είχε τερματώσει πολιτική σκέψη στο τέλος του 19ου αρχαίου του ου αιώνα δεν πηγαίνει ούτε ε, πίσω ε, συνέπεια ε, με την ευρύ συνέπεια πάμε στο μεγάλο πόλεμο στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο όπου εκεί πράγματα συντάρεξε συθέμελα την ανθρωπότητα ε, κανένας δεν είχε προβλέψει κανένας δεν είχε ε, δύνατο πω έτσι αυτό που έρχονταν ένας πόλεμος ε, μέχρι εκείνη την εποχή ένας πόλεμο που εντάξει μπορεί να κρατούσε μπορεί ήταν ένας ε, ε, περισσότερο ε, μια άσκηση θα λέγαμε μια άσκηση της πολιτικής με άλλα μέσα όπως ε, γράφει και ο Κλώβζεβίτς εντάξει ο Κλώβζεβίτς είναι ένα πολιτικό κείμενο ήταν στρατητικό όπως και τέχνη το του πολέμου του Σοντσού και γι' αυτό δεν τα έχω αναφέρει, ξένα ότι η στρατητική πλευρά του θέματος θα συζητάμε τελευταίτερο και την πολιτική στρατητικά βιβλία θα πούμε ε, άλλη φορά ε, λοιπόν ε, ο πόλεμος αυτός ε, ήταν πρωτοφανής έτσι, ε, τόσο σε αυτά που είναι στον πόλεμο, στους νεκρούς Συντάραξε εκείνο που έκανε συντάραξε συθέμελα τελείω την πίστη του απλού ανθρώπου, των ανθρώπων που πολέμησαν σε αυτό το πόλεμο, στο σύστημα. Ε, μέχρι τότε, μέχρι εκείνη την εποχή, ε, η κοινωνική κατάσταση ήταν τέτοια και οι συνθήκη τη που ο καθένας είχε τη θέση του, με το πω έτσι, μέσα στο σύστημα, καλή κακή. Έτσι, λίγο πολύ είχε πει το σύστημα και το αποδεχόταν, ε, ήταν κάτι αυτό. Έρχεται ο πόλεμος αυτός, ο οποίος τελείως διαφορετικό από όσο πολέμος είχε δει μέχρι τότε ανθρωπότητα, ο συνολικός πόλεμος, απίστευτη η κλίμακα της καταστροφής των νεκρών, έτσι, ποτέ δεν είσαι για τέτοια ε, καταστροφή για τόσους για, ε, για τόση διάρκεια ε, πολέμου, έτσι, θα μου πείτε μα ο εκατονταετής, μα ο τρέκοντας, ναι εντάξει αυτοί ήταν πόλεμοι ε, που κράτησαν τόσα χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησαν μέχρι την ε, συνθηκολόγηση. Δεν πολεμούσαν κάθε μέρα. Εδώ ζητάμε για ένα πόλεμο το που πολεμούσαν, θα λέμε τέσσερα χρόνια, έτσι. Ξεστούμε που πολεμούσαν τέσσερα χρόνια κάθε μέρα. Κάθε μέρα είχαμε, δεν, δεν υπήρχε καθόλου ειρήνη ε, ενώ οι άλλοι πολέμοι και ο εκατοντάετο πούμε, δεν πολλούσαν 100 χρόνια. Έτσι, πρόχωνα. Γινόταν διάφορε εκστρατείε για τον ίδιο σκοπό. αυτό, μου έκανε εκατοντάετη πόλεμο ή τριεκοντάετη και τέτοιο. Γινόταν κάποιε μάχε, α πούμε, στα πλαίσια μια εκστρατεία. Αντί και μετά από πέντε χρόνια, 6 χρόνια, ξαναγίνονταν άλλη εκστρατεία. Και έτσι πήγαινε. Εδώ συζητάμε για πόλεμο κάθε μέρα. Κάθε μέρα βομβορετισμού, κάθε μέρα μάχη, κάθε μέρα. Ε, ε, Συνέχει με κάποιες μικρές λάβες, Αλλά ε, πολλοί μας όπως το νομούμε Τη σύγχρονη να το πω έτσι ε, Μορφή ε, Τώρα είναι η καλύτερη και η χειρότερη Η σύγχρονη μορφή Σε άλλη εκπομπή ε, δεκομένως θα συζητήσουμε Έτσι λοιπόν ε, αλλάζει λίγο η σχέση του ανθρώπου με το σύστημα α, Αλλάζουν όσα ξέραμε για την κοινωνία ε, Τρομερά πράγματα Και εκεί πέρα Βρήκε γόνιμο έδαφο στη Ρωσία συγκεκριμένα, η οποία δεν τα πήγε, όπως ξέρετε, και πολύ καλά στο πρωτοπογκοσμίο πόλεμο. Όλα τα προβλήματα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά της Ρωσίας βγαίνουν στην επιφάνεια. Με αυτό δεν μπορούν να συγκριτηθούν άλλο και ξεσπάει η Οκτωβριανή Επανάσταση που είχε σαν συνέπεια την εγκαθίδρυση ενό ε, κομμουνιστικού, να το έτσι, στη Ρωσία. Και είπαμε ότι αυτό ήταν άμεση συνέπεια. Δεν είναι πρώτη φορά που ένα βιβλίο γίνεται, ε, ιστορία, γίνεται πολιτικό σύστημα. Ένα πολιτικό σύστημα που παρεγράφεται σε βιβλίο γίνεται πραγματικότητα. Ε, τώρα το τι έγινε και το, αυτό μετά δεν είναι. Το θέμα είναι ότι ήταν μια τεράστια, ε, Αλλάγη, ένα βιλίο και είχε συνέπειες οι οποίες φτάνουν σαφώς ε, και μέχρι σήμερα Αν πείτε βοήθησαν και κοινωνικές συνθήκες, Σα, σαφώς δεν το αγνοεί κανένας Αλλά υπήρχε, όντως υπάρχει ένα γραπτό κείμενο, ένα βιλίο, το οποίο μπορούμε να το αναφέρουμε Είναι στον πυρήνα των πραγμάτων και από αυτή την άποψη το εξετάζει και αυτή η εκπομπή να καλείς περίσω τον Παμπόβιο ο οποίος ήρθε και αυτό στην παρέα μας και να περάσουμε στην επόμενη άρια, ριτορ να Vincent από την όπερα Alida του Βουβέρντι με τη φωνή τη Μούσαρα Καμπαγέ θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στη Σίλια στην οποία έχουμε να επιστρέψει η νικίτρια στις εκπομπές της Ηταν λοιπόν η Αρία Ριτόρνα Βίληση Δόρο από τη Γουζέπε Βέρτη, η ΑΕΝΤΑ, πάρα πολύ γνωστή. Ε, ελπίζω να άρεσε στη, σε εσά και στη Σιλία στην οποία την αφιέρωσα και περιμένουμε να γυρίσει με τι εκπομπέ ε, ε, τη. Μαζί μα, καλή περισσοχή τη Τζέννη, η οποία έχει την επόμενη εκπομπή 8 η ώρα σε τροφιά με νότε με διαφορετικό ρεπερτόριο σε σχέση με αυτό που σα έχω ε, σήμερα και στι 9 ακολουθεί ο Λουκά με τα CD, βινίλια και μαγνητοτενίε και στι 10 δεν βλέπω ναι, δηλώσει διαφορετικά θα έχουμε <coughs> τι μουσικέ διαδρομέ με το, το, το Δημήτρη. Είχαμε μείνει λοιπόν στο πρώτο παγκοσμίο πόλεμο που άλλαξε τελείω τι κοινωνικέ δομέ, έδωσε και την ευκαιρία για την εφαρμογή του Κομμουνιστικού Μανιφέστος στην πράξη. Ο πρώτος παγκόσμιος Πόλεμος που φέτος θα γιορτάσουμε πιο θα θυμηθούμε τα 100 χρόνια από την εναρξή του, 1914-2014, ε, είχε το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, ε, δημιούργησε πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα υπήρχαν κατά την εναρξή του. Ε, αυτή λοιπόν η εποχή που ακολούθησε τον ε, πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ε, είδε σιγά σιγά την ε, ανθρωπότητα να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε προβλήματα. με ξεχνάμε τη μεγάλη οικονομική ύφεση που έδωσε τη γέννηση σε ένα σωρό σχολέ οικονομική σκέψη κλπ. Ε, επηρεάζουν και θα την πολιτική ειδίνα, ε, αυτό. Αλλά έδωσε γέννηση και σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα βιβλία που μέχρι και σήμερα παραμένει επαγόρευμένο σε αρκετές χώρες και μιλάω φυσικά για το Mein Kampf αγών μου του Αδόλφου Χίτλερ. Ο Χίτλερ στη φυλακή εκείνη την εποχή επαγόρευσε αυτό το βιβλίο στον υπαρχηγό του, τον Ρούντρο και σε αυτό το βιβλίο το ανατριχιαστικό ο, αν θέλετε, μες το βλέπουμε εκ των υστέρων και ξέρουμε τι είναι, δεν περιέγραφε μόνο την πορεία του μέχρι εκείνο το σημείο, αλλά περιέγραφε με ακρίβεια, θα λέγαμε, μην τουλάχιστον περιέγραφε με σαφήνεια, τις προθέσεις ε, όταν το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ε, θα ερχόταν ε, στην εξουσία. Αυτό το βιβλίο ε, δεν ξέρω αν σαφώ αποτέλεσε το ευαγγέλιο. Τη Γερμανίας από τη στιγμή που οι, ε, οι ναζί κατέλαβαν την εξουσία και σαν πολιτικό κείμενο, έτσι δεν νομίζω ότι υπάρχει αχέφρον άνθρωπος που να συμφωνεί με όσα γράφει μέσα, οι Γερμανοί όμως συμφώνησαν και εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύει ότι και ο λαός έχει τους κυβερνήτες που του αξίζουν και εμείς θα πάρουμε τώρα με τις εκλογές του δημάρχους και τους περιφερειάρχους που μας αξίζουν ο καθένας. Έτσι, έτσι και οι Γερμανοί δεν, δεν ήταν τελείως αμέτωχοι στη, στην ανάδεξη του χίδρου και τη γερμανική νοτροπία μπορώ να πω ότι τώρα που... Άρχισαν να ξεχνιώτε λίγο τα ψυχροπολεμικά και τα πολεμικά. Δεν τα... βλέπουμε τη γερμανική νοοτροπία τώρα που η Γερμανία ξανά δυνατή όπως τότε ε, επί χίτλουρα. Δεν βλέπουμε τη γερμανική νοοτροπία και αυτό είναι που μου θα πρέπει να ανησυχεί. Ε, εν πάση έναν κείμενο το οποίο οδήγησε μοιραία σε αυτό που λέμε σήμερα. Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο... Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβουμε... Τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο... Το, ε, από διέλυση όλο το παλιό... Την παλιά κοινωνική οργάνωση... Πήγαμε πλέον... Σε, σε, σε πιο σύγχρονα μοντέλα σήμερα... Και την αρχή του... Του τέλους τουλάχιστον... Έτσι, για τις ε, αυτοκρατορίες που είχαν μείνει... Έτσι, για τις κτίσεις των Ευρωπαίων σε άλλε χώρες... Ε, Τελείωσε, ή, σαν να τελειώνει, να διαλύεται η Βρετανική Αυτοκρατορία, οι κτίσει των Ευρωπαϊκών Χωρών στην Αφρική και σε άλλα μέρη του κόσμου σιγά να αποκτούν ε, αυτονομία, εξαρτησία. Άλλαξε τελείως ο κόσμος και φτάσαμε σε ε, δύο συστήματα στην Ουσία, στο σύστημα το, α το πούμε Αμερικάνικο, το καπιταλιστικό που λέγαμε και το... Ε, και το κομμουνιστικό σύστημα μην ξεχνάμε και τα δύο και αυτά στη βάση αυτών ήταν βιβλία ήταν ε, πολιτική σκέψη γιατί η πορεία αυτών των συστημάτων ε, δεν έχουμε να πούμε ε, την έχουμε ζήσει περισσότερη έτσι. στον ψυχορό πόλεμο δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια πολιτική σκέψη ο κόσμος ήταν ακριβώς παχωμένος πολιτικά ή ήσουν με το ένα στρατόπεδο ή ήσουν με το άλλο τώρα τις λεπτομέρειες του κάθε στρατοπέδου εντάξει δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη ε, συζήτηση αλλά προσωπικά θεω εκτιμώ της απολιτικής σκέψης δεν είχαμε καποιές εξελίξεις, εξελίξεις ε, ε, ε, αρχίσαμε να ξανέχουμε αργότερα Πού κατέληξε το κάθε σύστημα. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο βιβλία, τα οποία να, δεν είναι πολιτικά, μπορεί να τα διαβάσει ο καθένα. Οι περισσότεροι πιστεύω ότι τα έχετε διαβάσει αμεθιστορήματα, αλλά νομίζω ότι αποτυπώνουν ακριβώ πού έφτασε το, το κάθε σύστημα. Το ένα βιβλίο που ασχολείται με το πού έφτασε το κομμουνιστικό σύστημα είναι το γνωστό Η Pharma των ζώων του George Orwell, ο οποίο. Ε, έγραψε αυτό το... Ε, μπορείς να το πεις και παροδία, έτσι. Μπορείς να το πεις και παροδία, μπορείς να το πεις και κριτική. Ε, πάντως με ένα πολύ εύληπτο και όμορφο και χημουριστικό ενίοτε τρόπο καταδεικνύει όλες αυτές τις αδυναμίες της πρακτικής πλέον εφαρμογής. Είπαμε, η πολιτική σκέψη είναι καλή, είναι αυτό πολιτικός λόγος, σεβαστός στα πάντα. Στην πρακτική εφαρμογή, να ξέρετε ότι το κάθε σύστημα θέλει ε, Πρέπει να λυθούν πολλά πράγματα υπόψη. Η θεωρία δεν είναι πάντοτε, και όχι μόνο στην πολιτική σκέψη, παντού. θεωρία να γίνει πράξη δεν είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Όταν ήταν έτσι, όλοι θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη μοίρα. Ετσι λοιπόν, αυτό το βιβλίο η φάρμα των ζώνων έχει... Γυριστεί και σε εταιρεία και σε διάφορε παραγωγέ και, και θεατρικά και, και εκεί πέρα ε, καταδεικνύει ε, τα προβλήματα του, συστήματος, τη, του κομμουνιστικού συστήματος στην πρακτική του πλέον ε, εφαρμογή. Και ε, την να πούμε, βλέπει, πούμε, εντάξει, δεν νομίζω ακόμα και πιο ε, σκληροπυρηνικό ε, κομμουνιστής να το πούμε έτσι, την παροδία. Κράτο που λέγεται Βόρειος Κορέα νομίζω ότι εντάξει, και έχουμε, έχ, έχουν ξεφύγει τα πράγματα δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας κομμουνιστής που σέβεται τον είναι αυτό και να πει ότι οι Βόρειος Κορέα είναι κομμουνιστές κάτι άλλο μπορεί να είναι κομμουνιστές θα έλεγα σε καμία έχουν, ξε, έχουν ξεφύγει προπολού το, πάμε στο άλλο σύστημα τώρα. το άλλο σύστημα του υποτίθεται που βγήκε και νικητήριο από τον ψυχρό πόλεμο το δικό μα, ας πούμε τέλος πάντων το σύστημα το οποίο έχει επικρατήσει έχει και αυτό τα ατοματά του και νομίζω είναι από τα καλύτερα βιβλία ε, στα οποία ε, βλέπουμε αυτά είναι το θαύμαστο καινούργιο κόσμο του Αλντρούς Χάξλι είναι ένα πολύ ο, ε, ωραίο βιβλίο ε, συστήνω να το, το, το διαβάσετε και αυτό δείχνει που φτάνουμε έτσι που έχει φτάσει το σύστημα ε, το δικό μου με τα λατώματά του με, περιγράφει πολύ ωραία το τι γίνεται κάπου ανάμεσα από τα δύο είναι το 1984 θα λέγω εγώ το George Orwell που έχει στοιχεία τα οποία τα συναντάμε ε, και στα και τα και έχει στοιχεία από, τον, ε, από το κομμουνιστικό και από το καπιταλιστικό να το πω έτσι σύστημα ο έχω νομίζω είναι κάπου στη μέση ε, και τα τρία όμω, εγώ θα τα πρότεινα και τη Φαρματοζών και το 1984 του George Orwell και το Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο του Huxley. Ε, θα έλεγα να τα διαβάσετε όσοι ε, παρακολουθείτε τους βιβλίου και στο ίντερνετ. Για τα 1984 έχουν και το Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο. Υπάρχει και μια παρουσίαση εκεί πέρα και θα καλό είναι να τη δείτε για να έχετε μια ιδέα. Περί πρόκειται, λοιπόν. Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι μα ο Νατόναν Κουιντιτσιάνι από την όπερα. Κοζί Φαντούτετση, κάνουν του Μότσαρτ. Να το αφιερώσω, σε... αν επιτρέψετε, σε μια φιλή από τη λέσχη του βιβλίου, τη Ναζέλμα. Πέντετης κυρία λοιπόν με τη φωνή της Άννα Μόφο, από την όπαρα Κοζήφαν μια πολύ χαριτωμένη, μια πολύ ωραία όπαρα του Μότσαρτ. Ε, είπαμε σήμερα καθώ πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, σας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και αφού είχαμε εκλογές σήμερα, σε λίγο θα ασχολούμαστε όλοι τέλος εγώ και τόσο εντάξει θα ασχολείται ο περισσότερος κόσμος με τα αποτελέσματα εγώ θα προτιμήσω να ακούω τη γένει και τις μουσικές της επιλογές εδώ πέρα δεν με ενδιαφέρει με τόσο πολύ τα αποτελέσματα σαν αποτελέσματα ε, άλλωστε δεν νομίζω ότι ε, θα έπρεπε ναι, ίσω, αν μάθουμε, να δούμε λιγότερη σημασία στα αποτελέσματα των εκλογών και περισσότερα στα όσα γίνονται μεταξύ δύο οικολογικών αναμετρήσεων και να ήμασταν ε, καλύτερα. Ασχολήθηκαμε λοιπόν με κάποια βιβλία κάποια κείμενα αν θέλετε που επηρεάσαν την πολιτική σκέψη και τις πολιτικές εξελίξεις ανατουσαώνες προς το δεν καλύψαμε το θέμα ούτε κατά διάνοια αναφέραμε τα πιο από κάθε εποχή το από την αρχιότητα μέχρι σήμερα αναφέραμε τα πιο γνωστά τα πιο ε, σημαντικά αν θέλετε αυτά που έχουν ίσως τη μεγαλύτερη επίδραση. Που... Τα βιβλία που οι περισσότεροι τα ξέρουμε όλοι. Τα είδαμε όμω από την άποψη της επίδρασης που είχαν σε, στην κοινωνία και, στο, και στην πολιτική σκέψη. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία πραγματεύονται αυτά τα θέματα. Και ποιο ενδιαφέρεται, σαφώ ε, μπορεί να βρει και να διαβάσει ε, πάρα πολλά. Μην ξεχνάμε ότι η πολιτική επιστήμη υπάρχει και αυτό το πράγμα. Υπάρχει η πολιτική επιστήμη την οποία δεν την. Α πούμε, οι πολιτικοί έτσι, θα πρέπει να γνωρίζουν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι επιστήμονε οι οποίοι μελετούν αυτά τα φαινόμενα και υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που μπορεί κανεί ε, να διαβάσει. Έχω την τύχη να ε, έχω διαβάσει μερικά, μερικά έτσι, όχι πολλά. Έχουν πέσει στα χέρια μου, έχω διαβάσει μερικά βιβλία ε, πολιτική επιστήμη, αλλά συμφωνεί έχουν μια διαφορά σχέση με, με τα μυθιστορήματα, με τη λογοτεχνία που διαβάζουμε. Με, Μπορεί να είναι βήματα τα οποία μπορεί να συμφωνήσει, μπορεί να διαφωνήσει. Ε, σε κάθε περίπτωση όμω, καλό είναι, όπω έχω ξαναπεί, να να όποιο μπορεί να τα διαβάζει και όταν διαφωνούμε, και καλά όταν συμφωνούμε, εντάξει, είναι πιο εύκολο όταν διαφωνούμε και λέμε όχι αυτό δεν είναι έτσι. Καλό είναι, μα βάζει σε μια διαδικασία σκέψη γιατί έχει άδικο το βιβλίο και έχουμε δίκιο εμεί. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι. Στο, μπορεί να είναι κάτι το που μας προσωπικά να είναι καθαρά ε, ενάντια στο προσωπικό μας συμφέρον αυτό που λέει το βιβλίο και γι' αυτό να μας αρέσει αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτογνωσία από μόνη της είναι κάτι πολύ θετικό είναι θετικό να ξέρουμε γιατί ε, αυτό δεν μας αρέσει που μας στείγει προσωπικά από την άλλη μπορεί να είμαι συγκεκριμένος, να διεκρίνουμε κάποιο, κάποιο άλλο επιχείρημα, κάποιο σφάλμα στον τρόπο που τα λέει το βιβλίο. Έτσι, και αυτό είναι το ζητούμενο που μιλάμε για πολιτική, ο πολιτικός διάλογος και εξέλιξη ε, της πολιτικής ε, σκέψης και σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος της. Εκπομπής, ελπίζω να παρακολουθείτε όλοι σας τα τεκτενόμενα στο χώρο του βιβλίου, έτσι. Ε... Ξέρω ότι έχετε instagram σας, έχω πει ότι οι βιβλιοσκολικές έχουν και εκεί ένα πολύ ωραίο για το Μάιο που ανεβάζουμε φωτογραφίες και έχω δει αρκετό κόσμο και ε, από την, δεν ξέρω αν κάποιοι από σας συμμετέχετε και σας έχω αναγνωρίσει με τα ε, παρονίμια σας αλλά εν πάση περιπτώσει ε, αν συμμετέχετε γράψτε και εδώ στο instagram που βρίσκεστε, γράψτε στο φόρου να μπορέσω να σα ε, παρακολουθήσω και εγώ και θα κλείσουμε με ένα, με μια πασίγνωστη, ε, ένα πασίγνωστο κομμάτι όπω είναι με είναι το Κασταντίβα με τη φωνή τη Ανανατρέπω είναι ένα πασίγνωστο κομμάτι ε, να σας ε, καληνικτήσω λοιπόν εγώ Α, και εντάξει τώρα είναι καλο πρέπει να λέμε, 8 ώρα είναι απόγευμα. Ε, μετά από αυτό το κομμάτι θα σας αναλάβει η Τζένι με τις μουσικές της επιλογές και θα μας ε, κρατήσει συντροφιά. Από μένα ε, καλά να περάσετε και καλή εβδομάδα να έχετε.